y see From the είδα τα και τον κόκρον σου και την υπομονή Δεν πρέπει να πρωθέσει γιατί να στο ίδι να Αυτό που διότι σ' όλους τους γιατί πρέπει να τα Ο Θεός, ο Χριστός ξέρει. Σχεδόν η διάρκεια της αθλητισμούς, η σχεδόν η το η η Πολλές φορές το Αγράβο που είχε στη Λία είναι εξφέβεια και ο Λία μου συνεπίκριξε «Πάμε εμάς τώρα, θα να προσοβεί» «Το «Σαν «Το τα πράγματα» «Είδα «Κάθε ενός «Κάθε από όχι μόνο το είναι μια προσωπικότητα τη ανθρώπινη αξία. Σε όλη τη ζωή, Αυτό το είδρα σου απευθύνεται στον καθένα κομμάτι και το πιθανό και από το λέει ο Ψαρμοδός της Ανέας Εκτήπης, το λέει ο Ιωάννης. Εδώ είπε να Ιωάννης, για να βάλει ο να μας δώσει η Κύριε Βαγγελία με τον του Και τον σου είδα και την υπομονή Υπάρχει ο τα Ξέρει τους Ξέρει ότι πολλές ευχαριστώ όμως, που δεσμείς, το και τον βαθμό τη του κανείου. Το Η η και στο μνευματικό φύλλο του, αλλά και στο η οικομονή είναι Έστω στο πιανίστο. Στο μικευτεύει τα τάστα. Αν δεν και προβάλλονται διατρατοδίες για κατά τα διάφορια. Ο οποίος και την να αποστατευστεί και άλλου. Και τη δίνει την ευκαιρία για από τα περιοδικά που συμπεριβάνε για τα Συνέβη ελευθερία σας Στην ελευθερία Έχουμε ένα Για το τι έρχεται μπροστά μας Ποιος ελευθερία μας Είναι ουσία Αλλά είναι μια Η για μας Το εξάνομε Φίλοι μας Μας εξαιρεάζει Το βλέπουμε ότι δεν και βλέπουμε σε αυτό το από την Τι yeah. <laughs> <laughs> I exactly. Επειδή το να είστε σήμερα πιστός, αρνητικός πιστός, όχι συμβατικός, όχι ορθόδοξος μόνο, <συσίλια> αλλά και ορθοτραξία. Γιατί <συσίλια> αν δεν έχει ορθόδοξος ο μήθος, ματέα και Αυτά τα δύο που και η μοστιμακάρια τον των λόγων του Θεού, στο Βαγγέλιο και στη Λάσο. Αδέρφω κατά τη την αντάξια και την κόκκινα φίλια. έχω κανέναν σούρτη να δω να σου τη δω Και την σε χάσαμε την <αράδια> Εδώ στο ΣΥΠΕ 6, που σκόμασε το στο δεύτερο και τάρι, στο ΣΥΠΕ 6, λέει καλά τι του ότι έργα των νεκολαϊκών ατομιστών. Τι τον και δεν Είναι το τάρι, το τόμμα, το παλι το οποίο λένε ελεύθερο και πρέπει να κάνει κατάχρηση τη ανθρώπινη <συλίγι> πόλη. Έτσι ώστε να παραδούμε από το σώμα και την υπερήφανη τη Οι, οι πολίτε αυτοί δικά που κάνουν την πλήρη σκητάλη τη και συνεχίζουμε. την παρουσία μας. Σήμερα, δεν θέλετε να το πούμε πόσο είναι οι να ξέρουμε τι αλλά οι Στην πράξη, λοιπόν, θα πρέπει να ξεχατελήσουμε. Ήταν όμως μια δεκτή παρατήρηση, που να γίνει. Αλλά τι λέει, ότι εσείς τα έργα είναι μια αλληλική δράξηση να διαξειδοθούν και να δω. Θέλει να μας πει δηλαδή εδώ, και, ότι ο άνθρωπος είναι αυτά τα όταν τα έδραν του, την έδαφα τη την έδαφα του, την έδαφα Πρέπει λοιπόν πάντοτε να το πρόσωπο από τα έδρα. Για το πρόσωπο με για έρχεται έναν πολίτη. Ακάμουν του κι εμεί. Και έρχονται That's what we're saying και οι δημοσιομένες επισκελής της Ni sí.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 θα είναι μια όχι η το στον άνθρωπο βλέπουμε. Θα είναι Αυτό πρέπει να μας δυναμώνει στους και στους γιατί δίος δεν Το θέμα είναι με ποιον είσαι καπεκάνιο, όταν καθοδεκτηθείς. Έχεις Θεό! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 για Και 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 και «Μη δε φοβού αμέλου» «Μη δούδη μένει καλύνο διάρκωσης μόνης φυλακή, δηλαδή αυτοί και εξεφθλίψει τη νέα στις έκλειδες». «Μη φοβού» «Μη δε Το λέει για τους ανθρώπους της της es decir, So I Θα βρει και τι σκέψει όταν θα βρει το Και όταν Πού ελληνικά έγραφε τη διόρθωση του κοινού. Ελέγχεται. Είναι σύσυμο, είναι πιο όμορφο, πιο πίσω, πιο ζώσιμο, έχει το σύμφωνο αν ψάξετε την εγγραφή σα, που So we were on and I am going to miss <laughs> con el patrón que tiene el la porque él no porque la Είναι ένα φυσικό προϊόν με Με, αλλάζει το ίδιο μα. Αλλάζει το τους αρκετισμούς μας. Ο ονικός ούτως και μη εξαλίσω το όνομα του Εθνικής και ομολογήσω το όνομα του, του πατρόνου και εγώ τον μαγέλο. Ο εύκολος, αρκετά από το Τώρα, Και η διάρκεια ακόμη δεν υπάρχει. Σου ο πνευματικό λίγο. Σου είναι Δεν είναι στατικό. Δεν είναι στατικό. Έχει κίνηση. Όπω και δεν έπαιρνε. Δεν είναι η ανάπαυση. Μισή, ο Μισή, και εξέχου, θα είναι τον κάθε χρόνο, οπότε τελείωση είναι σημαντική. Κάποια of the κομπ. Μην το βλάβει και άλλο από τη σύλληψη σα. Οφείλω να σε πινε πάτε τη μόνη μια. Εστίγεται Thank mm -hmm. you. δεν τέλος ενός είναι ο άνθρωπος που δεν έχει κανένα όταν έχει όταν έχει όταν έχει εξουσία δεν έχει κανένα δεν και ο Κίδας οτισύει ο ταλέχος ο τέλος και ο ελληνός και ο φτωχός και τυφλό και τυφλό. ο του νομίζει αυτά τα έξοδα, ποτέ δεν είχε πίσω τη σιωπή. για να από και αυτή είναι η σειρά του. Και αυτή Δεν είναι σε συμβουλεύουν αφοράς τους Χριστίνους. εσύ. Ανατολικά. Το περίπου. Ελαφρουδίσεις. Και η Μάτια αλληλικά είναι περιβάλλει και μήχαν ερωτή Και από το τιμούς η είναι I didn't know και συγκυσπονίσουν. Και αγύτσι την πύραν θέλει να παραγωγιάσει η βιβλία της και η εγγεντεία όπως η σε βοηγότα για την την και χρούμε, εάν και ανοίξουν την φύρα και εις ελέξουν προς και επιπλύσουν με το αυτού και αυτόν. Έξω από την πόρτα της ψυχής μας. Δεν να την και του λέει «ΑΔΑΝ Αυτό το ΑΔΑΝ Κούλειά πήγε δε μέσα στο Με την κυρίδια της κύρις και θα βγάλει η ιστορία αυτό το μοναδικό κύριο. Ο Χριστός του σκέφτης, ως εμπεριθύνσης, της αγαπησίας της εμπιστοσύνης μας, της Εάν στις όλοι οι εμένα την αφορή μας. Να μην βαλούμε με παράξεις για την Να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε την της φορής μας από την μας. Αυτό είναι το μετάλλο. Το μετάλλο. Το Τώρα που η μεγάλη στιγμή, τώρα είναι αυτό που έγινε, τώρα είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που Deze stipte de is Na να μην αντιστοιχεί να μαραδιεις την υπόλοιπη. Θα θυμόσαστε. Στον Λουκάο, θα θέλαμε On Περί τότε να